Επιτρέπεται η σύλληψη και φυλάκησης παντός προσώπου, ανεφτυρήσεως ή ασδήποτε διατυπώσεως, ή τη της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψης. Απαγορεύεται πάσα συνάθρησης ή συγγένρωσης με κλειστό χώρο ή εν υπέτρο. Πάσα τιάπτη θα διαλύεται δια των όπλων. Μέχρι νεωτέρα διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σοδούς της πόλεως πάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Οι εξελθώντες εις τα σοδούς να επανέλθουν αμέσως εις τα Η Υπόψη ότι μετά την δύση του ηλίου Βάσκη και προφορών τα Σοδούς, τα πυροδολείτε Για λόγια μπορούν να περιγράψουν τη μεγαλοσία. Πόσε φορέ θα δεις ταθεί, Έχει αρχίσει να φοβάται. Σχολή και σπίτζι, Δουλειά και σπίτζι. Στουρνάρι με τη σύω, Μύγε ο και έχει κουραστεί, Δεν είναι τίποτα να στενάζει. Θα πιο παίζει μουσική, το ίδιο άσμα νευριάζει Καλησπέρα και φίλοι του πλατεία Ρέγιο. Η εκπομπή που ξεκινά είναι η Εστία Ανομία. Ε, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Είχε προηγηθεί η εκπομπή καψινή του Νίκο ε, και μέχρι να ετοιμαστούμε καθυστερήσαμε λίγο. Πιάσαμε και τον κούφιντο Λόου να λέμε και την αλήθεια. Είχε να μα πει πολλά πράγματα στον Νίκο. μπείτε στο site να δείτε τι αποκαλύψει που θα βγάλουμε στην εβδομάδα. Στο μικρόφωνο της Πλατείας Βασιλική Μανιού. Και πάνω στο ε, σήμερα, όπω σας ανακοινώσαμε και στο Facebook, έχουμε μια μεγάλη χαρά. Ε, αν και παρενθετικά, όπω έγραψα, πικρή χαρά γιατί δεν είναι ευχάριστο το θέμα. Mm -hmm. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μα τον Δημήτρη Παπαχρήστου. Την ιστορική πολίτη Πολυτεχνείου, τον άνθρωπο με τον οποίο όλοι έχουμε μεγαλώσει, όλοι έχουμε ακούσει το φωνή του. Mm -hmm. Από μικρά παιδιά στο σχολείο μέχρι μεγάλη όταν την περισσότερο σε μεγαλύτερο βαθμό ότι έγινε εκείνη. Θα ψάξαμε και λίγο περισσότερο το τι εστί Δημήτρη Παπαχρήστου. Εκτό από μεγάλο αγωνιστή και εμβληματική εξογνωμία τη εξέγερση του Πολυτεχνείου, ο Δημήτρη έχει και μεγάλο συγγραφικό έργο. Έχει και ποιητικέ συλλογέ και πεζά. Είναι αρθρογράφο, είναι παραγωγό ραδιοφωνικών επομπών και εκφωνητή. απόβητο Ασουέ, έτσι κάποια πιο βιογραφικά στοιχεία του. Ε, έχει εκπο, έχει εκπομπή στην Ερτοπέν ναι. και ακόμα έχει εκπομπή και στην Ερτοπέν. Και αυτό είναι ο λόγο τον οποίο η αφορμή, γιατί δεν χρειάζεται λόγο για να μιλήσει ε. με τον ονομαστή του, ε, αυτή είναι η αφορμή ε, για την οποία τον πήραμε την ώρα δημιουργή, να πιήσει με την εκπομπή. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνο ε, πουλιά στα αυτιά του ρε παιδί μου του είπαν ότι μάλλον θα έχει απορριφθεί η εκπομπή του στην Νέα Ερτοπέν, το On-Season-Ert. αυτη είναι η ερρήτμα λόγω. Ναι βέβαια, είναι μία από τις φωνές ε, οι οποίες πλέον θυμώνονται γιατί το σύστημα αισθάνει το ότι από αυτές. Επομένως για μία ακόμη φορά βλέπουμε τον, τον Παπα και άλλου σαν κι αυτό να περιθωριοποιούνται και να προσπαθούν να, να απομονωθούν και να σοπαίνουν. Έτσι θέλει το σύστημα, δεν νομίζω όμως ότι θα το δευτεύει ε, να αφήσουμε το μουσικό Χαλί να παίξει και να επικοινωνήσουμε με το Δημήτρη να βγει στον αέρα. Είμαστε στον αέρα ε, και εκτός από εμένα και τη Βασιλική, μαζί εμείμαστε στον αέρα είναι και ο Δημήτρης Βοπαχρίστος. Γεια σου Δημήτρη και από εμένα. Καλησπέρα. Να, σε καλά. Λοιπόν, όπως είπαμε η αφορμή του να σε πάρουμε τηλέφωνο σήμερα, ε, ήταν ε, το ότι πάει και ακόψουμε εκπομπήσου στη Λινέα ΕΡΤ, το, τον ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Μπορώ να διοικρινήσω λίγο την κατάσταση. Ναι, ναι. Ε, είναι, όπως το είδες, ακούσατε... Τα... Ε, τη σήμερα ημέρα ο καθένα ψάχνει να βρει δικαιολογίε. Ε, η δικαιολογία η μεγάλη ήταν ότι δεν έχουν λόγω νομοσχεδίου τη δυνατότητα να, να πληρώνουν. Μα εγώ δεν πληρώνουν. Ε, δούλευα τσάπα. Το τσάπα λοιπόν είναι δημιουργία και αγάπη. Είναι προσφορά. Ε, μέχρι πριν πέσει το μαύρο και δικό μου. Εγώ πληρονόμουν και έπαινα τα λιγότερα λεφτά για να έπαιρνα περισσότερα. Γιατί για μένα το ραδιόφωνο είναι συμματεμένο και στα κύτταρά μου. Είναι αγαπητοί, δεν είναι αγουστάρο. Ούτε της ακόμα και παρόλο ότι γράφω και σε 40 χρόνια. Και παρόλο ότι εγώ και περιοτικό και παρόλο ότι είμαι του γράφτου λόγου. Αλλά πάνω απ' όλα είμαι του προφορικού. Το ραδιόφωνο για μένα είναι ένα Και αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους γνωρίζω από πάνω από κάτω και τη σημερινή κυβέρνηση, φέρουσαν νομότυπα να με να Αλλά όταν ο νόμος είναι για μένα ε, έξω από το δίκαιο, το κοινωνικό και το προσωπικό, υπάρχει για να το μαραβιάζουμε και να την δικαιώσεις. Αυτοί όταν μου είπανε δεν θα μιλήσεις ξανά, αν σου πω και πηγή θα τα ακούσουν και οι ακροατές σας μέσα απ' το διαδίκτυο. Και δε κακόνω του μόνο θα λέμε. Οι εκείνοι θα φάω να αποχαιρετήσω τέντα χρόνια του ακροατέ μου. Και δεν μπορώ να με εμποδίσετε. σα ρεσπάγει ο διάδρος. Και πήγα, αποχαιρέτησα και άκησα και mm. όχι μπορεί να ανοιχτεί τον παράθυρο για να τα ξαναπούμε. Γιατί για μένα δεν έχουν τελειώσει τα πράγματα. Α, και επειδή έγινε αυτό, και χαίρομαι και για εσά που νοιαστήκατε με πάλι τηλέφωνο, αλλά και για εκατοντάδες, 20.000 ε, ανθρώπους μέσα από το διαδίκτυο, να λένε τι πάθετε, ε, τι έγινε. είναι δυνατόν να κόψετε και τη φωνή από τον ανθρώπο. Εκεί, τα πήραν πίσω. Και εγώ τώρα αυτοί συμμετήσουμε στην καρδίδα που υπάρχει ένα φεστιβάλ, ντοκιματεύχημα, το γράφω, δηλαδή. Και βρούμε και από τη Μεύβοια και ήρθα εδώ για να το υποστηρίξω. Με πήραν τηλέφωνο και μου λένε σε παρακαλώ γύρνα πίσω Βρήκαμε κάποια λύση, κάποια φόρμουλα Να συνεχίσεις γιατί μας βαρδίζουν Και εγώ ο, δεν να χωρώ Ούτε κάνω πίσω, λέω θα έρθω και θα σας πάρει δύο φορές Ο διάολος, διότι εγώ αυτό που έφτιαξα Που υποτίθεται ένα μέτωπο ε, Απελευθερωτικό, κοινωνικό, ε, ταξικό Ζούμε κατάπονα, κατοχή. Ό,τι δεν καταφέρανε οι Γερμανοί να το κάνουν με τον πόλεμο, το κάνουν με ένα οικονομικό πόλεμο τώρα και έχουν μια ενωμένη Ευρώπη τη Γερμανία. Τώρα χρειάζεται ένα εθνικό, ταξικό, πατριωτικό, απελευθερωτικό μέτωπο. Δυστυχώ έγινε ΣΥΡΙΖΑ που πάει να γίνει συμπλήρωμα αυτού του συστήματο. Άρα υπάρχει και κάποιοι κάτι που με πάει κόντρα και αυτό θέλω να ανακόψω. Και χθε πήγα και έκανα εκπομπή και τα είπα έξω από τα δωτήρια, όπω θα λέγατε εσείς, ότι από εδώ και πέρα αρχίζει η Με ποια έννοια, διότι όποιο αποτέλεσμα και να βγήκε από τις εκλογές, ε, δεν δίνει το πρόβλημα. Διότι αν οι εκλογές δεν είχαν τα προβλήματά μα, θα είχαν κηρυχθεί παράνομες. <Ροί> Άρα για μένα αυτό το μέτωπο, το οποίο έχει να κάνει με το όχι, το οποίο μπορεί να ξεκινάει τον Παρθενόνα μέχρι σήμερα και στα καλύτερά μας αλλά πάντα στα δύσκολά μας να χωρέσει σε καμιά αγκαλιά ούτε να ξεκουραστεί γιατί έχει πολλά αγκάθια ιστορικά αγκάθια με αυτή την έννοια λοιπόν μιλάω για ένα καινούριο υποκείμενο πολιτικό που το όχι θα είναι ούτε του Λαφαζάνι ούτε του Κύπρα που έγινε από όχι ναι και πάνω να τα εκμεταλλευτούν είναι Ενός λαού που είναι 62-70% μπορεί να είναι και 100% αν αφήσουμε απ' έξω όλο αυτό το συνεφήλευμα το οποίο είναι συντηρητικό, το οποίο δεν είναι λίγο όταν 500.000 μπορεί να ψηφίζουν τα φασιστόμουτρα που δεν έχουν καμιά σχέση με την Ελλάδα και την ιστορία μας. Άρα για μένα είναι πρόβλημα να κάνουμε ένα νέο διαφορισμό σε αυτό το λαό ο οποίος πάντα δικαιολογείται ότι αυτές οι άλλοι. Και έχω πει και μια κουβέντα γιατί λέγεται σε εσά. τι είναι οι άλλοι, οι άλλοι είμαστε εμεί. Όταν εμεί περιμένουμε του άλλου και οι άλλοι περιμένουμε από απέναντι εμάς, τότε ανοίγουμε ένα μεγάλο χαρτάκι ή κοχαράδρα, παίξουμε και οι δύο μέσα. Έχω βρεθεί σε πολλές δυσκοληθές. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή να περιμένουμε και αναμονή, ούτε να κάνουμε υπομονή για την αριστερά οι συνθήκες, οι κοινωνικές και οι πολιτικές θα μας στη Αλλά να προετοιμάσουμε τον κόσμο δεν θα πάει χειρότερα από ότι είμαστε. Θα έρθει η όμφια, θα έρθει ο φόρος, θα έρθει ε, τα εργασιακά, θα έρθει το συνταξιακό το συνταξιακό πρόβλημα που είναι τεράστιο και θα δούμε τον εαυτό να εκεί που ψηφίζουν ή έχουν ξεδοστήσεις ε, να πάρουν τη δική τους ευθύνη. Για μας αυτή τη στιγμή είναι η Ευρώπη. Η οποία καταραίει, αλλά θα ανασυγκροτηθεί. Άμα εμεί κάνουμε πίσω. Και επικαλούμαστε τον Νότο, επικαλούμαστε την Πορτογαλία, την, ε, την Ισπανία, την Ιταλία δίπλα, αλλά δεν λέμε ότι και μέσα στην Ευρώπη τα 30 εκατομμύρια είναι άνεργα, τα 10 εκατομμύρια είναι νέοι, δεν λέμε ότι είναι ταξικό και καπιταλιστικό το σύστημα, το οποίο το διευθύνουν οι τραπεζίτε και έχουν υπαλλήλου του πολιτικού και τώρα πάλι οι και οι επαγγελματίες της κάτι που βγήκε σαν σκυρί στον κόλο του για να πω την uh, τη γλώσσα την αληθινή. Mm -hmm. Άρα βρίσκονται σε μια θέση που δεν κρατάω το όπλο, εγώ είμαι αλεύθερος και στην Ελκάτα και στην ας να με βγάλουν έξω. Η... Αυτό το πράγμα είναι δημόσιο, κάποτε του είπα ότι ήταν Αναξάρτητη και είχε τα μαντζίδες, είπε ήταν μπάσχορ, είχε ήταν την δεξιά, αλλά τώρα δεν θέλω Στο όνομα του Κεγίκογλου που ήταν πριν Στο όνομα της βούλτεψη που ήταν μετά Και στο όνομα τώρα του Νικολάκη του παπά Εγώ <χι> με αυτό που κουβαλάω Να του έχω και ο πάτο κεφαλί, θα τους πάρει και θα τους σηκώσει Και δεν μιλάει για μένα, μιλάει για σας και για όλο αυτό το κόσμο Να είσαι σίγουρο <χι> ότι θα υπάρξει και κύμα αλληλεγγύης και κινητοποίηση μεγάλη σε τέτοια περίπτωση. Γιατί πλέον είναι προφανές ότι το σύστημα έχει βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση και προσπαθεί με κάθε μέσο να θυμίσει την οποιαδήποτε φωνή που μπορεί να τάσει την αντίον του. Προφανώς είσαι και εσύ μία μέσα σε αυτές. Και σε κάποια κρίση που δεν διστάζει, δεν θα και τη συγκεκριμένη φωνή. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Πάντως, Δημήτρη, ε. θυμάμαι. Ε. Δεν είναι πισή τα σύνδια που τα λέμε. Δεν θυμάμαι στην εκδήλωση που είχαμε κάνει στα γλυκά μας είχες πει ότι τους είχες προεδοπήσει, τους είχες πει κουφάλες μην τυχών και ευγεί ο ΣΕΡΙΖΑ και αρχίσετε πάλι τα ίδια τα παλιά, τα πασοτικά και θα σας πάρουν Έτσι. διάολος, αν θυμάμαι καλά αυτό η λέξη. Ναι, ναι, ναι, καλά το λες. Και εγώ εγάλει και με τον Περικλήτρο δώσει ναι. στην κάμερα την άλλη φορά ε, και μιλήσαμε πάλι και δεν είμαστε μόνοι μας. Εγώ αυτή τη στιγμή γιατί σας μιλάω, γιατί ξέρω ότι υπάρχει εσείς και κάποιοι άλλοι που μας ακούνε, Υπάρχουν και κάποιοι παραπέρα και ας τι νομίζουν ότι ε, πήρανε, δεν υπάρχει πιο ψηφίο εδώ πέρα, μιλάμε για σοβαρά. Το 36% το 45% να είναι αποχή και να έχει βγει ο Λεβέτης και να έχουμε mm. ένα κομμουνιστικό κόμμα το οποίο είναι στο κόσμο του εκεί πάνε στο φλούριο και να έχουμε ε, χρυσή και να βγαίνει ο φίλος μου ο Μανιός, να κάνει επίθεση στο λαγό που θα τον καρυδώσω διότι γίνει δελοφόνη. Άρα δεν είναι ο Λαγός Δελοφόνος. Ούτε αυτό το Λούκο, το εκδότημα, εκδότημα. Πώ του λένε αυτού που... εκδότημα φορέα. Πώ του λένε αυτού που... Πώ του λένε, γιατί είναι εδώ πέρα ένας που πήρε και ψήφου σε Ζήκη. Με τη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, τα πράγματα θα έρθουνε στη σύγκρουση. Του είπα θα μαντώσουμε. Αν δεν προετοιμαστεί ο κόσμο, αυτό που μας ακούει, ότι θα έρθει η σύγκρουση και θα είναι ματι. τότε αυτοί εδώ πέρα να μιλήσουν ότι θα εφαρμόσουν το τρίτο ε, μνημόνιο και τη συμφωνία που κάνανε. Ξέρετε ότι πέρα από αυτά τα οικονομικά προβλήματα που βερειάζουνε, μας απαγορεύουν ακόμα να αναμοθετούν και τώρα μας επιτάσσουνε να μαζί με τους Τουρκούς να λύσουμε το πρόβλημα των μετανάστερικό, δηλαδή δεν υπάρχουν σύνορα και γίνεται το μέγιστο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της Ευρώπης και της Ελλάδας, γίνεται το κυρίαρχο. Κάθε μετανάστης, κάθε πρόσφυγας είναι μια κινούμενη μπομπά. Δεν μπορεί να ισχύει ακόμα το δοπλήνο δύο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζουν μια εκρηκτική, εξαιρετική εκπαιδευση η Κατάσταση ιστορική μεγάλη σημασία. Αν αυτά τα πράγματα αυτοί που κυβερνάνε δεν τα παίρνουν χαπάρι, τότε ω επαγγελματίε τη αριστερά θα κάνουν χειρότερα γιατί θα γίνει το ανάγωμα. Αυτή τη στιγμή αν ήταν η δεξιά πάνω ή το πασό θα γινόταν χαμό. αυτή τώρα, πώ λέμε πάνε να κάνουν την κρεμμυρική δουλειά. Δεν αντέχω. Θα του πάλι για του 20 και δεν το βάζω κάτω. Όχι εγώ σαν άτομο, τώρα αυτή τη συμβουλή μου ακούω και η σύντροφή μου. Ένας είναι ποιητής, ο άλλος είναι συγγραφέας, άλλος είναι εδώ, που είμαστε άλλος, είναι ο πέντες. Δεν είμαστε και, και δίπλα Οι... άνθρωποι ε. οποίοι στην τσέπη τους και στην κοιλιά τους πονάνε. Ε. Τι νομίζουν δηλαδή ότι τελειώνει η σχολεία γιατί ψυχήσαμε. <Το> δεν τελειώνει η σχολεία όσο δεν θα υπάρχει ελευθερία, δικαιοσύνη και από τον τρόπο. Είναι ενός Θα βάλω και τη λέξη ισότητα. Mm. Την ισότητα τη βάλω μέσα στο διαφορετικό που είμαστε. Δεν είναι ισοπεδωμένα τα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν η πολιτική να αποκτήσει νόημα. Το νόημα να το αποκτήσει μέσα από τον πολιτισμό, μέσα από την ομορφιά, μέσα από την αισθητική, μέσα από το να γυρίσει. Λύ... Να υπάρχει να μια παροιμία ενισχύ. Αυτή η παροιμία που λέω. Είναι Τούρκικη, με ρημπή του για μένα Πάρ. Πώς θα γίνει λοιπόν, αν ο ένας πεινάει και ο άλλος τρώει, δεν θα ξεσπάσει από εκεί το κακό. Όταν ένας τρώει και ο άλλος κοιτάει το κακό από εκεί ξεσπάει. Τι θα γίνει πώ θα την να αντιμετωπίσουμε άλλο. Πώς. Και θα ξανακάνουν εκλογές γιατί δεν πρόκειται με τον τρόπο που λειτουργούν να στηριχτούν. Τώρα είδα τον Υπουργό εδώ πέρα που είναι αγωγητικής ανάκρισης. Πραγματικά, Υπήρχε ένα σημαντικό από τον 18ο αιώνα ο Βακέλης. Και το τι θα γίνειε. Η... η αγροπιά έστωσε αυτόν τον τόπο και στην κατοχή. Αυτή τη στιγμή από το 27% που ήταν το 1980 έχει συγκροθεί κατά τη διδαγή της ΕΕ στο 5%. Δηλαδή θα μας απαγορεύσει να παράγουμε. <laughs> Δεν μιλάει για εξαγωγές, για να τρώμε και να, και να μην... Γινόμαστε υπόδουλοι. Υπάρχει μια μορφή που δεν είναι γινόμαστε κι εμεί όταν ασάγουμε τα προϊόντα που τα καταναλώνουμε. Είναι βράση... δύσκολα. Έβαλε είχε... τα δύσκολα. <συσκολα> Αλλά είναι δύσκολη η πραγματικότητα. Τι να πω. Η κάθε δράση έχει την αντίδρασή τη. Είναι νόμο τη φύση. Α αλλάζει ο καθένα την ευθύνη του. Κανεί δεν είναι αυτό. Είχε... Σα είπα. Δεν είναι είχε... είχε... αυτό που λέει Α η άλλη στέλνεια. Δεν υπάρχει ο άλλο. Είμαι εγώ. Και μέσα από το εγώ υπάρχει ο Άλλος όταν υπάρχει ο Άλλος που τον μπαίνει αγκιακή για συλλογική λειτουργία, τότε γινόμαστε εμείς. Θα γίνομαι ποτέ εμείς. Άστα, έχω απογοητευτεί. Και ξέρει τι έχω πει σε έναν θεατρικό μου εδώ. Και τώρα είναι ο Άλλος μου. Δεν έχουμε δικαίωμα να απογοητευτούμε. Όποιος αγωνίζεται δεν έχει ούτε καιρό ούτε χρόνια να απογοητευτεί. Το εδώ και τώρα τι κάνω. Ούτε δικαίωμα για κατάθετηση, κατά... ούτε δικαίωμα για όλα... Να σου... να σου πω και κάτι άλλο, επειδή έχω βρεθεί και εγώ στα δύσκολα. Λέμε έλα ό,τι για να κάνουμε, τι παραγείτε, Όχι. Είναι προτιμότερο να αγωνίζεται ακόμα, κανείς ακόμα και μάτια, παρά να ζει μάτια. Πρέπει να δώσουμε αξία και στη ζωή μα. Και αυτό το πράγμα πρέπει να αποκτήσει πολιτική διάσταση. Και μόνο όταν έχει μέσα τον πολιτισμό και την ιστορία και τη μνήμη. Γιατί η μνήμη δεν είναι ένα τυχαίο πράγμα, υπάρχει σε κάθε οργανισμό, υπάρχει και σε κάθε άνθρωπο. Είναι ένα όπλο που έχουμε να δισαρθούμε και στις τελευταίες του χρόνου και στη κάθε μορφή εξουσίας. Είναι, τι να πω τώρα, δεν είναι δικό μου, αλλά το ειστεργίζουμε. Γιατί πράγμα μιλάμε, ότι θα κάνουμε εμείς καλύτερα το, τα μέτρα τα οποία μας επιβάλλουν οι άλλοι, Σα λέω, μας απαγορεύουν να νομοθετούμε για οτιδήποτε. Το καταλάβατε αυτό, όχι, δεν το λέω σε εσάς. Και σε αυτοί να σας ακούσουν, θα σας διαβάσουν, πρέπει ο καθένας να λέει την αστήν του. Και να μην ε, πάνω αυτή, ότι θα άκουσε τι καρα και τι καλά τα λέει κάποιος. Δεν φτάνει. Αυτοί οι άνθρωποι, που παίζουν τη γνώμη σου τους ακούσεις. Να για να, να ξεπεράσουμε τον φόβο. Κοιτάξτε να σου πω, το μόνο φόβο που έχω, είναι αυτός ο οποίος παραλληλεί τη σκέψη στρώνει τον τρόμο στο εκφαστισμό. Το μόνο φόβο που φοβάμαι είναι να υποταχτώ. Άρα είμαι ενάντια σε κάτι, φοβάμαι το φόβο, τι άλλο να σου πω. Αυτοί οι <χι> άνθρωποι... <χι> είναι μεγάλη υπόθεση. Ε, αυτοί οι άνθρωποι, όπως που τους ξέρεις... Άκουσα και στο Τσίπρα, μεγάλο, <χι> λέει που κάπου μπορεί να το διάβασε γιατί δεν είναι δικό μου αυτό που σα λέω το μόνο που βοβαμένει το φόβο είναι από παλιά ιστορία ε τώρα παίζουν με τα κανάλια τα οποία πες μου ποιο εμποδίζει να του είχαν κόψει όταν ζήκανε και να πληρώνανε γιατί είναι παράνομοι και ποιο θα μας πάει στην κυβέρνηση, στην κυβέρνηση που είχαν τότε το 1980 με τον Τζανετάκη όπου μπήκε το θέμα αυτό των διαπλεκόμενων μέσα μαζί, μέσον, μαζικής επικοινωνίας, άρα και διαστρεύλωσης και, και, και ζημιάς και καταστροφής. Πες μου το Κογκολιστάν υπάρχει ακόμα. Το Κογκολιστάν υπάρχει ακόμα. Καλά κράτος. Τώρα βγήκε ο ψυχάρης να τα πάρει όλα. Δηλαδή και χρωστάνε στις τράπεζε, ε, μια αριστερή κυβέρνηση πώ δεν του είπε. Έλατε εδώ λέει τώρα θα καταθήσουν νομό για αυτό το θέμα. Να πάρουνε τι, να πάρουνε 300 ή 800 εκατομμύρια όταν αυτοί έχουν όπλα στα χέρια τους και διαβρώνουν κάθε μέρα τα πρωινάδικα μέχρι τα βραδινάδικα τους πάντες και, και γέλαγα σήμερα που διαμορφώνεται μια κατάσταση στην κοινή γνώμη ότι αααα στην είδα σπίλιωράση μου, ε, δηλαδή διαμορφώνεται την πραγματικότητα και φτιάχνουν μια ψευδέστηση λοιπόν και μια εικονική πραγματικότητα. Ζούμε, ε, πραγματικά ζούμε σε μια ψευδεσιακή κατάσταση. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, και αυτό που κάνετε εσείς είναι ένα όπλο μέσα από την τεχνολογία. Και καλά κάνετε. Αλλά δεν σκάνει. Αν ο άλλος επαναπάγονται στο, στο, στο λάπτοπ μπροστά γιατί μας ακούει αυτή συγκλή. Mm. Αν ρευγεί στον δρόμο τότε το λάπτοπ θα γίνει ο τάφρος του. Ε, θα έτσι, κάνει ναι. αντίσταση μέσα στο facebook Ναι, στο... ναι. Ε, Δημήτρη πες μας κάτι άλλο Υπάρχουν έργα σου που ανεβαίνουν σε παραστάσεις φέτος το χειμώνα Θα είσαι σε κάποιες εκδηλώσεις Τι έχει το προγραμμά σου δεν έχω, δεν έχω ακούσει καλά την ερώτηση ε, Θα ανεβουν έργα σου σε παραστάσεις φέτος το θέατρο Έχεις κάποιες εκδηλώσεις Τι περιλαμβάνει το προγραμμά σου ε, Οι εκδηλώσεις γίνονται ε, γίνονται από ομάδε, από συλλόγου, από παιδιά που αντιστέκονται. Και δεν βρίσκομαι και σε δύσκολη θέση πια, διότι δεν ξέρω πού να προδώ πάω, ε, και πραγματικά δεν είναι σημερινό αυτό. Όχι εγώ, εγώ όμω, ε, ότι υπάρχει ένα κόμμα που ανησυχεί, που δεν βρίσκει τον τρόπο να εκφραστεί, και αν τον βρίσκει, δεν βρίσκει τον τρόπο. Να το κάνει πράξη αυτό, δηλαδή να αυτοοργανωθεί. Εδώ πρέπει, εις χώρες που είμαστε, να μπορέσουμε να βρούμε ε, από το διαφορετικό που είμαστε και εγώ το σέβομαι, να το σεβαστούμε και να κάνουμε αυτό που είναι το κέντρο μιας πολιτικής από εδώ και πέρα. Πολιτικής που θα έχει αυτό που σας είπα σαν προμετωπηδά. Αυτό είναι το στιγμό της εποχής τώρα. Ένα μέτωπο, ένα μέτωπο. Mm -hmm. Και δεν έχω πρόβλημα να είναι ο άλλο ή να νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό. Πολιτικά εννοώ ή κομματικά. Θα ξεπεραστούν και έχουν ξεπεραστεί και τα κόμματα. Δεν να βγάλουν τον Εβέτη, βγάλουν στους Αυγίτες. Ε, Αφήσαν απ' έξω και, και το λαφαζάνι του κακομοίρη που πήγαινε να διαχειριστεί το όχι και πλήρωσε την Αχνή. Δε φταίνε αυτή που δεν στο κόσμο. Τι χειρότερο θα σου αν ήταν τραχμή από αυτό που για σήμερα. Δεν φταίνε αυτοί που δεν μπορούν να ενημερώσουν τον κόσμο ακόμα και για αυτό το πράγμα που έγινε όπλο τους. Τι να πει το εργαλείο είναι το, το χρήμα, το μέσον. Τι είναι, ε, δεν είναι. η ζωή μα είναι. Δεν είναι. Όχι okay. ε, δει να δημιουργεί μια πολιτική διαφορετική και είμαι μου και έλαβαζα και ο Αλαβάνας σου το έκανα στο πλάνο δεύτερο και ο κακομέλης ο άλλος ο Λαβαζάνης, σου, ξέρετε από τεχνωριζόμαστε από το 1968 και μεγαλούσαμε κιόλα. αυτοί νομίζουν ότι η πολιτική είναι να μιλάμε και τελικά στιγμή να μην επεξεργαστούμε και να μην ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτό που πιστεύουμε να πούμε, ρε παιδί μου, τι είναι, τι είναι το νόμισμα, γιατί πήγανε στην ΕΕ, γιατί είναι Ευρωζώνη, αυτοί τρέμουν και προκαντός οι Γερμανοί, ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια βγάλανε οι Γερμανοί από αυτή την κρίση, πάνω από 140 δισεκατομμύρια. Φέρετε πόσα μαζούστανε η Γερμανία, εμάς σαν στοχή πατρίδα Ελλάδα εδώ, από τον πόλεμο, μόνο το καταναγκαστικό δάνειο που πήρανε mm -hmm. είναι 178 δις. Ξέρετε πόσο αγάλματα μας κρύψανε και πόσο, ε, πόσο καταστροφείς κάνουνε αυτά και εμείς είχαμε ξεκινήσει με το Εθνικό Συμβούλιο για τις Γερμανικές Απολημένες με το Βλέζωρο που ο μαζί μου ήτανε και εγώ μαζί κάναμε συνεργούς πολίτες και το ΣΥΖΖΑ. Εντάξει, είπα, περνά, ήμουν τα πρώτα, μην ένα χρονό και είναι και άξιος περισσότερο γευματός. αλλά μην, φίλοι, τον εαυτό σου ας μένουν και τα σύμβολα γιατί τα παιδιά τα νέα και η κοινωνία χρειάζεται και σύμβολα εγώ δηλαδή <συμβά> θα να, να αποδεχθώ τι θα γίνονταν αν γίνονταν εγώ βουλευτές και Υπουργό σήμερα <συμβά> θα είχα ξεπουλήσει όχι συγκύτα του νεκρούς που τα πιάζουν μου δεν τα χρήματα για αυτό ξεσυσκωθήκαμε <συμβά> και στο πολιτεχείο γι' αυτό φωνάζαμε που με παίρνουν σε δύσκολη τέση αλλά δεν θα το βάλω κάτω και θέλουμε που δεν είναι μόνο. μου. Είμαστε μαζί. Δηλαδή αυτό το ελάχιστο λεγονός που πήραμε να κάνουμε, να μου κλείσουν το στόμα, τυπικά έτσι, όχι ουσιαστικά δεν τολμάνε. Ότι νομότυπα δεν, mm. δεν έχουν να ανακαλύψουν. ένα. Ποιος έχει τον νόμο αυτόν. Αυτοί πατάνε στον νόμο που ήταν ο προηγούμενος. Και καλύπτουν και τους νεχρίτες, τους λαρίτες. Αυτούς αφήσαν να πήξουν το... Τα ποδιά από δύο χρόνια κάναμε τις εκκοπήσεις και εγώ μαζί τους στη Λελτόπερ. Πάνε στο διάλογο και κατεβάσαμε κάτω και, και την κεραία απάνω στα Τουρκοβούνια και τώρα πάνω για πάνω στην ε, mm. Και γιατί δεν εντάξησανε αυτή την γραμμή που υπήρχαν με δύο ε, συχνότητες μέσα στο πρόγραμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τα έχω πάρει ανάποδα. Δεν θα το βουλώσω και θα τους πάνω διάλος, εγώ, ούτε το κεδίγο που είναι από εδώ, και έφταζε, είμαι σαν τρολά έτσι, στον έδρυγο. <laughs> και στην Εύβοια, ούτε την βούλτοψη, ούτε και τον Νικολάκη τον βαπά που το ξέρω από μικρό παιδί που γεννήθηκε τον πατέρα του. Λοιπόν, η αλαζονία και η εξουσία δεν μου πάνε. Θα τους πάρει και θα του σηκώσει. Δυστυχώ, θα τρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε αριστεροί εξαιτίας τους, αν βγουνε και παίξουν στο παιχνίδι που παίζουνε, στο παιχνί αυτονόμου που υποτίθεται πρέπει να εφαρμόσουν τα μέτρα τους. Καθίστερε. Και όταν έρθει η στιγμή και θα σου πάρουν για την ψυχή, τι θα πει, Δεν θα πει στο κέντρο του Παναδίνου, δεν το έχουν κάνει οι προγονείς μας. Δεν το κάναν κατελάχιστον στο 1921 και 41 έπρεπε να πολεμήσουμε. Έπρεπε να βγούμε πουρκά. <συρκούρα> <συρκούρα> Γιατί να πολεμήσουμε, όσο το κάνει και γι'αλιά. Και εμείς και ο πατέρας μου, γιατί και μαζί πολεμά και ο Μπάρβα, που έχω το όνομά του, τον λέγανε Δημήτρη Παπαχρήστο και τον σκοτώθηκε στην Αλβανία και μου δώσαν το όνομά του. Λοιπόν, εγώ πρέπει να πω ρε Μπάρβα Τσάπα, πήγε σε πολέμη στην Αλβανία. Δεν υπάρχει μνήμη, δεν υπάρχει ιστορία. Τι είναι αυτή ρε ρε πούστη εσύ λε. Ας πάω να βρω Απ' την αμοιβό χοντρές φοβούμαι και να άνομα πίσω τα πράγματα. Εσύ που τους ξέρεις χρόνια για όλους αυτούς δεν τρέπονται αυτοί οι άνθρωποι που προέρχονται από την αριστερά, Όχι, άστο, άστο να τους πάρω για όλους, θα συνέλθουμε. Και αν δεν συνέλθουν, να τους πάρω για όλους. Μην οπείς δεν τρέπονται, είδε κανέναν. ήταν φαίνεται, φτιαγμένοι έτσι. Ειλικρινά το λέω. Ειλικρινά το λέω. Απ' την αφιλήσω, έβγανε την εκφορά του λόγου και τι κάναμε. Και όταν βλέπω το ματζουράνι το Γιάννη να μιλάει και ήταν η νομική που ήταν τα παιδιά των αστών και των έτσι άμα λέω στο Μάκη του Παναγύρου, που να βουλευτείς τώρα και, και θα, θα την πληρώσει και άγρια συντροφώνουν και αντροφώνουν δεν είναι απλώς και λέω τι γίνεται ρε μάχητα θα δούμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε δεν βουνταλά του λέω έσπαρχα πάρει ότι εδώ τα πράγματα είναι χωτρά έσπαρχα πάρει ότι αύριο θα έχει ξεφυλιστή και, και ο Ήλιες μου λέει ευτυχώς λέω ανακατεύτηκες εσύ που θα ανακατέθηκες άμα ανακατέθηκες εμένα. Δεν γίνεται. σα λέω μέχρι εδώ κάποια πράγματα. Μην με πάτε παραπέρα γιατί θα γίνω, ε, θα αρχίσω να ονοματίζω. Είναι <χω> κακό. Και <χω> δεν θα επιτρέπεται. Ε, να σε ρωτήσω, Όλοι, θα το κάνω αύριο. Αλλά άστομα δούμε τώρα τι θα σημαίνει για αυτού τα μέτρα που θα εφαρμόσουν. Και τώρα ξέρεις τι διάβασα ότι <χω> Δεν θα έχουμε το δικαιώμα αυτά τα ε, μέτρα που παίρνουμε να κάνουμε τα ίσως τα έτσι ίσως τα λένε, τα για να κάνουμε να καλύψουμε τα κενά. Απαγορεύεται. Ξέρεις το διεθνές οργανωτικό ταμείο σήμερα. Ότι, αν δεν το εφαρμόσετε, θα γίνει και κούρεμα στις καταθέσεις. Και το καλύπτουνε. Δηλαδή ο μικρόλαός εδώ πέρα που έχει μια μικρή κατάθεση, θα την πληρώσω λέει και θα χειρότερα και την Κύπρο. Γιατί δεν τα λένε. Άρα δεν σε το χειράκι. Δεν τα λέω εγώ. Τώρα βγήκε η Γιατί. Λέτε θα δώσουμε παράταση. Πόσα χρόνια είναι η Λίσκα Για Γιατί βγάζουν έξω. Γιατί. Και δεν θα παραγραφούνε. Για ποιο λόγο. Ποιος τους ψήφισε. πού δικαιρεούνται. Ποιος σε δεν προετοιμάζω λαό να και δεν είμαστε μόνοι μας, το ξαναλέω. Δεν είμαστε μόνοι μας. Αφού σου yeah. λέω η Ευρώπη δεν πάει καλά, δεν πάει καλά στα πανεπιστήμια. Yeah. Αυτό είναι το καπιταλιστικό σύστημα των τραπεζιτών. Άρα θέλω να γίνω υπάλληληλο των τραπεζιτών, δηλαδή της κεντρικής τράπεζας της Ευρώπης και της Μπάνκ. Και να σου πω κάτι, ωραία, είπα για τα κέρδη που έχει η Γερμανία. Νομίζεις την να τα παίρνουν οι εργάτες και τα εργοστάσια της Γερμανίας. Οι ταπεζίτες λοιπόν, έχουμε και ένα εικονικό πλαστικό νόμισμα. Άρα, πάμε να και πλαστική τη ζωή μας. Yeah. Ε, όχι ρε. Mm. Όχι, δεν γίνεται. Mm. Λοιπόν, στεγιώνουμε mm. mm. εδώ, για να μην επεκταθώ. Ε, Δημήτρη, αναφέρεσαι την Έλληνα Μέτωπο και την ανέφερεσαι όταν έρθες στην Λιλιά Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πολιτική διεργασία, θα ρωτήσει πάνω σε αυτό το ποιο θα δώσει τη διάρκεια της Όχι, όχι, και δεν θέλω. Ε, γίνεται από μόνο του αυτό. Από ανάγκη, όταν είναι δημοσίευμα και κοινωνική αναγκαιότητα. Και θα οδηγηθούμε στον δρόμο. Κογκρένανση, ενώ πραγματικά δεν είναι είμαστε προετοιμασμένοι για να φτιάξουμε το υποκείμενο το πολιτικό. Ε, να το πω, όχι, δηλαδή. Ε, ε, δεν ξέρω. Αυτό το πράγμα λοιπόν, του. Χρειάζεται ένα συντονισμός και χρειάζεται, χρειάζεται να παρθούν και πρωτοβουλίες. Ε, δεν μπορώ να πω ότι είμαι σε θέση να πω ότι το διαμορφώνουμε. Ε, διαμορφώνεται από μόνο του και θα είμαστε μαζί με αυτή την προσπάθεια που κάνει ο κόσμος από κάτω. Τώρα, το να γίνω εγώ από πάνω για να πω ε, δοξάστε με τι ωραία τα λέω, δεν γίνεται αυτό το πολιτικό υποκείμενο. Αν δεν έχει από κάτω... Uh, Στην Ρήμβα, άσε mm. που είπα και στον Παγκέντια εδώ πέρα, να δείτε να γίνει με την αγροτειά. Γιατί ε, το πρόβλημα, η Ελλάδα είναι αγροτειά, είναι επαρχία, είναι χώμα, είναι ζωή, είναι ένα ε, ε, παιδί μου αυτό που έσωσε τον τόπο μα Και εσείς την, την χτυπάτε αυτή τη στιγμή και είμαστε όλοι εσωτερικοί πρόσφυγες. Να σου πω! Ε, μιλάμε για μετανάστες, εμείς δεν είμαστε μετανάστες, mm. τι είμασες όταν είμαστε μετανάστες, ξέρεις πόσες επαρχιέ έχει η Αθήνα. Mm. Τώρα να θυμηθούμε λοιπόν ο καθένα αν έχει καταγωγή. Η καταγωγή δεν είναι μόνο το χωριό του και το χώμα του, είναι και η ιστορία του, είναι η μνήμη, είναι η παραδοσία του, είναι ο πολιτισμός του, είναι πολλά πράγματα και δεν διαχωρίζονται αυτά. Απ' την καινούργια θα γεννηθεί και μπορεί να μας ξεπεράσει κιόλα. Αλλά η επανάσταση μπορεί να γίνει και χωρίς εμάς. Ήρθε η δεν είναι ένα σλόγγαν που το βράβο στον τοίχο. Τα νέα παιδιά που τα βλέπουμε σήμερα σε αδρανή κατάσταση, από ανάγκη δεν ξέρω τι θα κάνουν. Θα κάνουν και το τυφλό, το εξονοματικό όπως θα κάνουν το 2008 όταν σκοτώσαμε ένα παιδάκι το Ρόβλο. Και αύριο θα πούνε, δεν το κάνουμε μόνο για να σπάσουμε τη σπηλιά, θα το κάνουμε να το σωστήμα, και το πρόσωπο μας και τη ζωή μας. Εντάξει, η κυβέρνηση αυτή ήρθε επομένως να υλοποιήσει αυτά που ούτως ή είχαν προγραμματιστεί να γίνουν έτσι και ψηφίες μνημονίων και όλα τα υπόλοιπα... Αν θα σπάσουμε αυτούς προγραμματισμούς θέλουν ή δεν θέλουν. Αλλά και εμείς ανακαστούμε να το κάνουμε, αυτό να το κάναμε, χωρί ανάγκη. Γιατί η ανάγκη ξέρεις, ε. Ε, θα κάνει και ε, κακά πράγματα. Ε, απ' εδώ δεν υπάρχει προσανατολισμό, θα γίνει κάτι παρορμητικά το οποίο δεν ξέρει και πού μπορεί ε, να γίνει. Ναι, απ' και θα το ασωματώσω κιόλα. Θα το αγνώρι και έδωσα αυτό. Και πάμε. Άρα, <laughs> άρα πρέπει να προετοιμαστούμε για μια συλλογική ύπαρξη ε, και μια λογική που γεννιέται των πραγμάτων. Ε. Γεια σα, τι να κάνουμε τώρα. Το ταλκοντρόλ μας έφερε να είμαστε όλοι στην ίδια μοίδα, είτε, ζεφτά, είτε δεν έχεις, τόσο Άρα εκεί που τρώμε και πίνουμε θα πρέπει να το α, ε, Το κακό φέρνει και το καλό, έτσι. Ουδέν κακός θα μην είσαι Λοιπόν, Αυτό. να εδώ. Ναι, ναι. ε, Κάτι τελευταίο, Θε, η επόμενη δήλωσή σου στην Αθήνα, πού είναι, αν θέλει κάποιος ε, φίλος που μας ακούει να έρθει να σε από κοντά. Δεν σ' άκουσα καλά γαμώτο μου. Η επόμενη εκδήλωσή σου στην Αθήνα, πού θα είναι, μπρος κάποιος φίλος ακροατής θέλει να έρθει να σε δει και από κοντά. Ε, εγώ έχω το χρόνο του Ιψαρχείο, είναι αυτόνομο. Εσύ από το 1968 σε εξάρτια. Λοιπόν, θα τηλεφωνηθούμε όταν γύρω στην Αθήνα, και θα τα πούμε όλα από κοντά. Ωραία, ωραία. Καλώς, Έγινε Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Μπορείτε να όποτε θέλεις να ρίξει και πάρε τα γλυκά νερά, και το σταθμό από να κάτσουμε να μιλήσουμε και με τις ώρες. Ε, έγινε, έγινε, έγινε. Να, αφού έκανα. Καλώς, Μάι. Γεια. Γεια, καλά, γεια. Είμαστε όλοι. Είμαστε όλοι. Αδελφία μας τα δεν θα σηκώσετε όπλο. Δεν θα σηκώσετε και δεν θα πυροβολήσετε. Δεν θα σκοτώσετε τα δεύτερα. Αδελφία μας τα διώτε, μας τα διώτε. μας τα διώτε, τα είναι δυνατόν, να τα Να εγώ στην ο Και εδώ πάλι, όρκο, αρχίζω τον ευτυχικό Αυτό το οποίο σύγχρονο Σε γνωρίζω από την τους <στα> <στα> μάρο άρεσε πάντα ο Δημήτρης Παπαχρήστο. Τα λέει έξω από τα οδόγια. Και όχι τίποτα Όταν μιλάει, ρε μου, αισθάνεσαι και άσχημα το διακόψιμο να Είναι, ναι. και... Είναι, Είναι κάθε πρόταση και μαγαζιότατο mm -hmm. έργο. Νομίζω θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρε Θα μιλάμε για το, το κανόνισμα να μιλάμε για ώρες, αυτό το μόνο σίγουρο. Να και ποτέ, να βγούμε να... Καλά, αυτό θα <laughs> <πέντε. laughs> Γιατί είναι και γαμμό ε, ε, ε, του ανθρώπου τώρα και γαμμό τα παιδιά. Ωραία, το απίστευτο. Λοιπόν, τον ε, Δημήτρη Παπαχρήστο, τον γνωρίσαμε προσωπικά. Δεν ξέρω εσύ αν τον είχε πει να από ε, ήμουν αρκετά μικρότερη όμω. Α, ίσω μικρότερη. Mm. Το γνωρίσαμε προσωπικά σε μια εκδήλωση που είχαμε κάνει εδώ στα Νερά. Ε, με τη πολιτών γλυκών νερών. Ε, καλεσμένο ο Δημήτρη και ο Περικλής, πολυτεχνείο και. Ο αγώνας δε... για εθνική και κοινωνική απελευθέρωση. Ναι. Επίκαιρο ποτέ. Επίκαιρο ναι. Για μένα η ωραιότερη εκδήλωση που με <συμίλω> ναι, και δε συγκρίνω μόνο με αυτή του το <συμίλω> <Μπράβο, συμίλω> πιο τσεκά Το 11 ναι. που Το 11. <συμίλω> <συμίλω> Και που ήταν και καλύτερη του Γιατί είχαμε την ευκαιρία να βγούμε μετά, να πάμε σε ένα να πούμε πιο προσωπικά. Ναι, Δυστυχώ με το δεν είχαμε Εντάξει και εκτός αυτού, ε, η εκδήλωση με τον Βλέζο ήταν με αφορμή τις γερμανικές αποζημιώσεις πριν γεννηθεί, ας πούμε, όλο το, το κύμα αυτό, διεκδίκησής τους, ας πούμε, όπως έγινε τελευταία χρόνια. Εντάξει, ήταν, ήταν πιο συγκεκριμένο. Είχε γράφω, όταν είχε αρχίσει να πρωτακούγεται. Όταν Ήταν πιο συγκεκριμένο το θέμα. Ενώ η εκδήλωση με τον Ποροβέζ και τον Παπα-Χρίστο πήρε και άλλες προεκτά ε, βαθιά, ήταν πολύ συγκινητική και η εκδήλωση. Και η και το τραπέζι μετά, ακόμα πιο, yeah. πιο συγκινητικό. Αρχαία κλίματα, ε... ιστορίε από το Πολυτεχνείο, από τα Βασανιστήρια μετά. Αυτά ήταν. Είναι και δύο, δύο προσωπικό επίπεδο. Εντάξει, θα εκμυστρεφτώ και κάτι στον αέρα. Ε, όταν ήμουν 6 χρονών. 6.30 είχα δει πρώτη φορά το ντοκουμέντο από το ΤΑΝΚ που μπαίνει στον Πολυπηθμίο είχα σοκαριστεί τόσο πολύ που είχα φύγει με τλάνα δεν είχα πάει στο δωμάτιό μου και συνεχωριόμουν πάρα πολύ γιατί κατάλαβα τι είχε γίνει και ειδικά θυμάμαι μου είχε μείνει, μου είχε μείνει, μου είχε μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη η φωνή του τότε που ήμουν 6 χρονών θυμάμαι κατά λέξει ό,τι έλεγε από το πειρατικό σταθμό που έτσι τότε την ώρα που μπαίναν τα ΤΑΝΚ που απίγγειλε τον εθνικό ύμνο. Νομίζω αυτό που λίγο. Για να και πια συγκεκριμένα φωνή κόψανα, Για να την κόπη όταν τον συνάντησα και μετά στην εκδήλωσή μου, εντάξει, σοκ. Πάτα Τι ήθελα να πω πάνω αυτό. Α, πάνω στο κόψιμο του, ότι του ξαναπέραν τηλέφωνα, πα περιεχθεί το πράγμα. Εντάξει, είναι ο χοντρότερ αυτό. Ακριβώ αυτό, αλλά αυτό δεν είναι. Μια με τον Καλφαγιάνε, α πούμε, που μπήκανε τα ΜΑΤ μέσα, λε και ήταν καμιά γιάφρα, α πούμε, και βγάλανε του ανθρώπου από το στούντιο. Μια τώρα με τον Παπαχρήστο, εντάξει, πάει πολύ. Πάει πολύ. Αυτό δείχνει συγκεκριμένα πράγματα. Ξεκινήσατε καταρχήν, ξυλώνονται κάθε την μνημονιακή εκπομπή. Αυτό που του θυμίζει τον παλιό εαυτό του. Ξυλώσαν την εκπομπή με τα δύο τα παιδιά που κάναν πυρο ραγνώση από το νέο Σιγουριάστε με, κάπω έτσι ακούγεται. Ναι, ναι, ναι. Ξηλώσαμε τα ναι. παιδιά αυτά. Πήγανε στην Ερτοπέη, ξηλώσαμε τι χειρέ. Και τώρα το επιχειρήσει να κόψουν τη φωνή του Πολυτεχνείου. Από την Ερτοπέη. Αυτό δείχνει ότι αυτοί, αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι κυβερνάνε αυτό το τρόπο. είναι αδίστακτοι, δεν είναι. Ακριβώ. Κανένα πράγμα. Δείχνει ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ένα πολιτικό αλεταριό, το οποίο για να μείνει στην καρέκλα, στην εξουσία, αγαπάει τόσο την καρέκλα. Δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά, έχει καμία σχέση με το λαϊκό κίνημα. Ποιο έχει ο Σταφάκη, ο γόνο των εποπλιστών ή ο φίλη σχέση με το λαϊκό κίνημα. Ε, Τι σχέση έχουν αυτό με το λαϊκό κίνημα οι άνθρωποι. Γιατί έχει Σταφάκη, τρα... μοναδική. Έχει λαμμυράκι. Τρα... Τρα... Ή τρα... τρα... έχει φλαμυράκι σε σχέση με το λαϊκό κίνημα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι προκειμένου να μείνουν στην καρέκλα, την οποία την αγαπάει την καρέκλα και το αποδείξανε και του συνασπισμού δεν αγαπά την καρέκλα. Με τον κύρκο και την κυβέρνηση. Είναι δια να ξεπολίσουν τα πάντα. Να να να μαυρίσουν ψυχές, δεν; ναι. γι' αυτό θεωρώ εγώ ότι είναι πολύ πιο επικίνδυνη από τον οποιοδήποτε γάψα, μαρά και λοιπόν. Εγώ του θεωρώ πιο επικίνδυνος. Είναι πιο επικίνδυνοι πάντα, και αυτό οπίριο... το... είχε το... πάνω το... στραπεζίτης που σχάει με το όνομά του αυτή τη στιγμή, Είμαι μεγαλοβιομήχανος ξένος ότι κάθε φορά που χρειαζόμαστε να περάσουμε κάτι δύσκολο, τη δουλειά την κάνει η αριστερά, μια συγκεκριμένη αριστερά. Πού ο και... είπα! Ναι. Πόλο. Συγκεκριμένη τάση τη αριστερά, αυτή η διαφορετική αριστερά, που προκειμένουμε να κάτσει την καρέκλα, είναι κανένα να γίνει πιο ακροδεξιά από την ακροδεξιά. Είναι κανένα να γίνει αυτό που είναι ναι. σήμερα ο ειπα και όλο αυτό η ρεφορμιστική σκυλνό που προκειμενουμε να κατσει στην καρεκλα ειναι κανενα να γινει πιο ακροδεξια μαζεύει ο γύρω... Τσίπρας και ολο αυτο το σκυλνο που εχει μαζευει γυρω του για να κυβερνήσει τη χώρα μα. Και μια και μιλάμε για σκυλονόι και μια και μιλάμε για πολιτικό ανοιχτό, και επειδή συζητήσαμε για το πομπές, για το μπασοκικό κινησμό του Μιχαιλογιαννάκη ο οποίος γύρισε εκεί ήταν. Στον ελληνικό λαό, να μην, να μην του λέμε μαλακίε. ψηφίσαμε, Γιατί ναι, ναι, ναι. αφού του ψηφίσαμε, πρέπει να κάτσουμε να δεκτούμε τα μέτρα που θα μα φέρουν. Ότι το ξέραμε, η γνώση μα θα τα ψηφίσαμε και άρα γιατί παραπονιόμαστε. Μόνο ναι, η απάτη με τα ισοδύναμα και όλο αυτό το πάλι απάτη που επεξοσύρριζα. Πάλι το ψέμα που επεξοσύρριζα στο λαό ότι δεν έχει ισοδύναμα. Μόνο από δική του δεν υπάρχουν ισοδύναμα. Δεν υπάρχει παράλληλο πρόγραμμα. Ή και να υπάρχουν δεν του αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα εφαρμόσουν. Τώρα είχε καινούριο μπράφο ο κύριο Μιχελό ο οποίο γύρω σκηπάτε σαν δικαμε καθόλου άσχημα τα Το κοινωνία. Το διάβασε σήμερα το πρωί. Θα αισθανόταν άσχημα Λέβησε. όταν ο κόσμο θα του πάρει με τη πέτρα και θα μπαίνουν στο ελικόπτερο. Γιατί να θυμίσω και με το φυλογενάκι ότι τι αντίστοιχε περιπτώσει δεν μπήκε η δεξιά στο ελικόπτερο. Ή στο Εκουαδόρ δεν πήγε η δεξιά στο ελικόπτερο, μπήκαν αυτοί οι οποίοι εξαπάτησαν το λαό, τον κορώτη από να αναταγόσαν τα κινημόνια. Ο κόσμο ξεκώθηκε, έφερε το ελικόπτεράκι, του πήρε από την Παράτσα και του πήγε όπου θέλαν εκεί. Έτσι θα γίνει και, και εδώ. Οι κύριοι αυτοί θα, θα τρέχουν λέει, άμα ο λαό κυρισκωθεί και είναι αυτό που συζητάμε πριν με τον Λίκο: ότι, ότι φοβούνται εξέλιξη του λαού. Ρισπανό, μην λυόμαστε τώρα. Μπορούν αυτά τα εκτρώματα να εφαρμοστούν. Ποιο μπορεί, μπορεί να γίνει Μπορεί να γίνει αυτό, Μπορούν Δεν μπορεί να εφαρμοστεί όλο αυτό το πράγμα που έχουν ψηφίσει. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί ξεκάθαρα. Θα βάλει κάποια στιγμή, θα βάλει πλάτη ο λαός. Θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όπου υπάρχει δράση, υπάρχει και αντίδραση. Είναι νόμο. Αυτού του νόμου τη φύση mm. δεν μπορεί να του καταλύσει καμία έ ε και κανένα κράτο ή ριζα ανέλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. <laughs> και επίση και κάτι άλλο. Ε, α, το άλλο με την πρώτη κατοικία. Το άλλο με την για, χρέ... το... για, χρέ... για χρέη προ τράπεζε πάει και η πρώτη κατοικία. Με τα hedge funds. Με hedge funds. <coughs> δεν ναι, μετράνε. Έχει μερομηνία λήξη αυτή η κατάσταση. Αυτό που πρέπει να κάνει για μένα η προσωπική μου Αυτό που πρέπει να κάνει ο κόσμο είναι να προσέξει. Να μην πετύχει το σχέδιό του για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΒ, ναι, mm. να μην συνηθίσει το μνημόνιο, να μην συνηθίσει mm. από τη σκλαβιά, γιατί αυτό είναι ο κίνδυνο, να συνηθίσει τη σκλαβιά, να μην του λυπηθεί καθόλου, να θεωρήσει του ανθρώπου που κυβερνάνε σήμερα την Ελλάδα, ότι είναι η χειρότερη πολιτική απαταιώνευση που πέρασαν στον τόπο τα τελευταία 100 χρόνια, να σου πω, είναι η χειρότερη, πολιτική, είναι η χειρότερη κυβέρνηση που κυβέρνησε τον τόπο από την κατοχή που μπήκαμε στα μνημόνια, γιατί ήταν ψεύτη. Γιατί οι άλλοι υλοποιούσαν την ιδεολογία του, υλοποιούσαν αυτό το οποίο είναι. ήξερε τι είναι ο Άβωνε, ήξερε τι είναι ο Σαμαράκη. ήξερε τι είχε απέναντί σου, ρε παιδιά μου. Οπότε ο κόσμο πρέπει να τη σταθεί. Ε... Και δεν το λέμε άφεξε ψυλό, και εμεί. Δεν έχει δικαίωμα ο άλλο να πέσει την κατάσταση όπου θα απαχρέσω και συμπέφτει με να χρωτογραφεί. Δεν τώρα. έχουμε, δεν υπάρχει τέτοια πολυτέλεια. Αν μα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά όλοι και περιμένουμε πούμε, το να ψοφήσουμε. Εντάξει, τελειώσαμε προφανώ. Επίση, παιδιά, να πω κάτι μου επιτρέπετε. Να λέει δυνατή φωνή. <laughs> ναι, με δυνατή φωνή, να πω κάτι, αν επιτρέπετε. Ότι αυτά που συζητάμε τώρα για την πρώτη κατοικία και όλα αυτά τα πράγματα για του αγρότε και αυτά, αυτά είναι τα προαπαιτούμενα. <laughs> δεν είναι τα μέτρα. Δηλαδή αυτό που έχετε δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Πρέπει να μπείτε <laughs> να διαβάσετε. <laughs> Πού παραπέμπουν όλα αυτά. Να μπείτε στην εργαλειοθήκη τη Ελλάδα. Στην να ναι. διαβάσετε και να δείτε τι προβλέπετε. Και να σα πω και κάτι. Ό, Εάν ο κόσμος ξεσηκωθεί, αλλά όχι οργανωμένα, αλλά από την ανάγκη, νομίζω το είπε και ο παπαγίδος πριν, mm -hmm. αυτό θα το εκμεταλλευτούν αυτοί, γιατί αυτό αυτό, αυτό το έχουν προβλέψει. Το θέμα είναι να λειτουργήσουμε με τέτοιο τρόπο, έτσι, που αυτοί να πέσουν από τα σύννεφα, ας πούμε. Πιο συνδενταγμένα, πιο οργανωμένα. Να κάνουμε δηλαδή πράγματα που αυτοί δεν τα περιμένουν. Το να βγούμε στους δρόμους και να σπάσουμε τις στράπλες και να βάλουμε φωτιές και τα λοιπά Βούτυρα στο ψωμί τους Το περιμένουμε Να αυξήσουν την καταστολή δεν είναι κάτι άλλο Εντάξει αυτό ήθελα να έχουμε ε, Επίσης συνόμουν πάνω ένα άλλο ε, σημείο από, τη, από τα λόγια του Παπαχρίστου που θέλω να αναφέρουμε Είναι το εξής για το γλέζο. Ο Γλέζο, εντάξει ακόμα μια τεράστια εμβληματική ψυχονομία έτσι, που είχε σημαδεύσει την αριστερά ε, Και το, τον αγώνα ας πούμε των Ελλήνων ε, δεν θα έπρεπε να είχε ανακατευτεί για μένα. Εκ του αποτελέσματο κρύθηκε ότι δεν θα. Όχι μόνο εκ του αποτελέσματος ε, Αποτελεί παράδειγμα και γαλουχεί ε, νέου ανθρώπου. Δηλαδή ε, εμπνέει, αν το θες Δεν γίνεται ένα άνθρωπο που σε θαυμάζει, που ξέρει τι έχει κάνει, ξέρει τι έχει προσφέρει στο κίνημα και, και να χώρα τώρα, και συνεχίζει να προσφέρει να. Το όνομά σου να βρωμίζεται μαζί με τον, τον τυχοδεκτό. Θυμάστε την επόμενη μέρα από τη συμφωνία τη 21η Φλεβάρη, την επιστολή που είχα βρει, το βλέζω. Όπω έτσι, δεν θυμάμαι. Προφανώ υπήρχε μια ζωή και τσίπα. Δεν είναι ξετσίποτο τον τσίπρα, δεν έχει τσίπα. Για το βαφτίσαμε το κρέα ψάρι. Ακριβώ. Αυτή με το όνομά του, χρησιμοποιώντα το όνομά του και την ιστορία του. Με αυτή σαν το κρέας ψάρι. Πιο πριν, δεν θυμάσαι με, το, με αυτά που είχαν ψηφιστεί το Φλεβάρι που γύρισε με δήλωσή του και ζήτησε συγγνώμη από τον άνθρωπο. Αυτό αυτονά, ήταν, ό, ήδη, ήταν η ίδια ακριβώ δήλωση. Βέβαια, <σχ> λοιπόν. λοιπόν, να πούμε την αλήθεια, ο Νέζο και ο Παπαχρήστο και ο Κοροβέση και, ο και ο, πολλοί άλλοι ανήκουν σε αυτέ τι συμπληρωματικέ προσωπικότητε οι οποίε από την αρχή που ξέσπασαν τα κινήματα ζητήσαν από το λαό α, αυτό το κίνημα να πάρει πολιτική μορφή. Και έλεγχαν ότι δεν ήταν όριμε σε συνθήκε ακόμα και αυτό το κίνημα δεν μπόρεσε να πάρει μια συντεταγμένη πολιτική μορφή, ούτε ώστε. Να πάρει το κίνημα αυτό την εξουσία. Για το κίνημα των πλατιών του 11ου. Από... από το 11 και ε, Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό. Βέβαια θα ανοίξουμε μια μεγάλη συζήτηση. Διαφωνώ αυτό. Μπορούμε να το και εγώ. Να, πω, να πω κάτι. Α, ναι. Για το αν ήταν όριμε mm -hmm. οι συνθήκε. Οι συνθήκε ήταν εντελώ όριμε. Αλλά όμω θα θυμηθούμε όλοι τώρα τι συνέβη τότε. Όταν ο κόσμο όλο ήταν όριμο για το οτιδήποτε. Βγήκαν τα, τα κομματόσκυλα του ΣΥΡΙΖΑ. Τη Ανταρσία και τα λοιπά, τον Τρότσικη, δεν ξέρω ποιό. Να τα πελώσουν και να τα καταφέρουν. Να τα πελώσουν και να διαστάσουν. Όλε αυτέ τι δύο. αυτό κατάφεραν και έκαναν. Οι συνθήκε mm -hmm. ήταν εντελώ όριμε. Οι συνθήκε είναι όριμε και σήμερα. Κάθε φορά mm -hmm. είναι όριμε συνθήκε. Εκεί χάθηκε το παιχνίδι. Αλλά mm -hmm. το θέμα mm -hmm. είναι ότι επειδή ο κόσμο αυτό ψάχνει 200, δεν σε ρωτάνε άνθρωποι και του λένε mm -hmm. τι να κάνουν. Αυτό σημαίνει ότι είναι όριμε συνθήκε. Mm -hmm. Δηλαδή ο κόσμο mm -hmm. είναι όριμο. Αλλά ποιο. Ε, περιμένει κάποιο να τον αντιπροσωπεύσει, Ποιο θα τον αντιπροσωπεύσει, ας πούμε, Οι αριστεροί που ε, Όχι απλώς του ΣΥΡΙΖΑ, Όλοι αυτοί που κατήχανε τον ε, κρατικό μηχανισμό τόσα χρόνια. Δηλαδή, το πασό ποιου είχε υπαλλήλου, Του Σιριζέου δεν είχε, Του Κουπουέδε δεν είχε. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα, λε παιδιά. Όχι, γιατί και είναι είναι βαλύτερο, προτείνει βαλύτερο. και σου η αριστερά, Να πούμε η δικαιοσύνη και το δεν γινεται εθνικό απελευθερωτικό αγώνας με κόμματα. Και με ανάθεση. Και, Και με, ανάθεση. με την ανθρώπιη της ανάθεσης. Αυτό παραγίνει δεν είναι άλλο τύπου κόμματα. Όχι βέβαια, δεν γίνεται με κόμματα. <laughs> το, το λέω κόμματα κόμμα πολιτικά όργανα, <laughs> αυτό είναι <λέω>, κόμματα. <laughs> δεν έρω, ναι, ναι, άλλο εντάξει, Ναι, έτσι αλλού. Το ξέρουμε το πράγμα, έχουν το κόμματα το δεν έχουμε ανάγκη από κόμματα, έχουμε ανάγκη από ενότητα. Και από ελπίδα, α πούμε. Όχι τσιριζέκι, δεν ελπίδα. <laughs> ελπίδα, ωράριο τόξο. Ε, λοιπόν, ε, κλείνουμε λίγο λίγο-λίγο αυτό την ωραία <συμπέ> ε, Για Γιατί ήταν ωραία εκπομπή, τον Είναι 100% σίγουρο ότι θα ξαναπικοινωνήσουμε του για να έρθει από εδώ και να κάνουμε μια. Εννοείται. Και να πάμε και να το συναντήσουμε κιόλα <συμπέν> να τα πούμε και από κοντά. Εννοείται. Ναι. Ε, θα, η επόμενη εκπομπή εστία ανομίας. θα πιθανότατα θα είναι με κάποια παιδιά από τη Βιωμέ, οι οποίοι έχουν άλλο τώρα <χω> βολγοτά να διανύσουν ε, μπαίνει σε πληστηριασμό ο χώρο της ΒΟΜΕ και θέλουν να πετάξουν του ανθρώπους αυτού έξω ε, τώρα μέσα στο Νοέμβρη θα γίνει αυτό οπότε μάλλον θα έχουμε τέτοια επαφή μαζί στην επόμενη Τυριακή. Και μιας και το ανέφερες, ήθελα να το πω και mm -hmm. εγώ, ήθελα να το πω και στον αέρα στο, στον Δημήτρη που Μίλαγε, το ότι πριν από λίγο μας ενημέρωσε ο Νίκος ο Αργυρίου από το πίκτω λευταίρων φαντάρων Σπάρτακος, γιατί μάλλον οι εικόνες που έζησε ο, ο Δημήτρης κινδυνεύμα να τις ζήσουμε κι εμείς, ότι εκπαιδεύουν φαντάρους για άνοιγμα καταλήψεων, για άνοιγμα... Με την, πρόφαση, ναι, με την πρόφαση να... Δεν θυμάμαι και το σιρατόποδο που την εκπαιδεύσεις. Με την πρόφαση να αντιμετωπίσουν δια... πιθανές πάντων, ε... επιθέσεις από τζιθαντιστές κλπ. Okay, ναι. Σε κάθε περίπτωση... Εντάξει, πάντα το σύστημα προσπαθεί να δημιουργήσει, να κάνει σχέδια μάλλον για πιθανές τέτοις εκπαιδευμένες καταστάσεις. Δεν είναι το τωρινό δηλαδή. Δεν είναι ανάγκη να δεν τρομοκρατούμαστε. Προφανώς το ξέρουμε αυτό. Nice. Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση, εγώ λέω Μπείτε αύριο, σήμερα, αύριο στο δείκτο Σπάρτακο, στο site του. Θα έχουν συγκεκριμένη καταγγελία. Μπορεί να λέτε σήμερα, μπορεί να λέτε και αύριο. Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, βολιά θα μα έχουν Οπότε σα χαιρετάμε και τα λέμε την Πέμπτη στην Πάξη Γερμανικά. Και την Κυριακή πάλι στην Αστιανομία, μάλλον με δύο μέρε από τη Λίβασβικη. Λοιπόν. Καλό απόγευμα και καλή βδομάδα. Γεια σα. ανεφεντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάλυψης. απαγορεύεται πάσα συνάτρισης ή συγένρωσης με κλειστό χώρο ή εν πάσα τη αύτη θα διαλύεται δια των όπλων μέχρι νεωτερας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σοδούς της πόλεως πάσης φύσεως οχημάτων και πεζών οι εξελφώντες εις τα σοδούς να επανέλθουν αμέσως εις Υπόψιν ότι μετά την δύση του ηλίου πάσχη κυκλοφορών εις τα σοδούς θα πυροβολείται άνευ προειδοποίησης. Έχει αρχίσει να φοβάται Σχολή και σπίτζι, δουλειά και σπίτζι Στουρνάρι πατησίων, γεωπλησίων Νύχτος και έχει κουραστεί, γλύνει τίποτα να στενιάζει Στο ράβιο παίζει μουσική, το ίδιο άσμα νευριάζει Ηλια πάλι όλα που ήσουν με Σχολείο, η φούτα περνάει σε ποτέ; Κι ας λέγανα λας σχολείο. Εδώ, εδώ εδώ, εδώ, Πολυτεκνείο Σας μιλάω γραμπινός εμφωνητής Από μια χώρα που ήταν σβάνας στον αέρα Σας μιλάει ένας μικρού της μάθητής Που πήρε χώρο τα Χριστού και τα μια σφαίρα Εδώ, εδώ, Πολυτεκνείο Εδώ, εδώ, Πολυτεκνείο Μπορεί να με χάσω Μπα σαν για αυτούς, μα πια έχω δύο Μπορεί να μην πήγαγα ποτέ Μα τώρα τα έχω πάρει στο γραλίο.